Ο άνθρωπος μας που σε πιστέψαμε, εικόνα σου έχω μέσα στο, στο δωμάτιο που κοιμάμαι. <Τι> που κοιμάμε και έχεις εσύ και, και μας βγάζει μας διόγνεις την εκκλησία γιατί είναι Κυριακό ε? γιατί είναι Κυριακό ε? τι έγινες μασόνος ε? στα κουμπήσαν οι Εβραίοι Κυριακό Ε. Στα κουμπήσαν οι Κυριάκο! οι το την μικρός είμαστε, μικρός λαός, αλλά χωράμε πολύ μεγάλη λιθιότητα. Ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την εικόνα του Κυριάκου στο δωμάτιό του που κοιμότανε. Να κοιμάσαι δηλαδή το βράδυ το μεσημεράκι και να έχει από πάνω σε μορφή εικόνα τον Κυριάκο μητσοτάκι. Το ξεπερνάμε αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν ένιωσε μεγάλη απογοήτευση επειδή κλείσαν οι εκκλησίες για τους γνωστούς λόγους και θα κλείσουν και το Πάσχα και τα αποδίδει όλα αυτά στους μασόνους, τους εβραίους με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, αυτές οι, οι έννοιες βεβαίως χωρίς να γνωρίζει χωρί να μπορεί να συνδυάσει ότι και των εβραίων οι εκκλησίε είναι κλειστέ και η λατρευτική χώρη πολλών δογμάτων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 και τελικά είναι και ο ίδιος ε, φορέας ε, όπως και η σύζυγός του ο οποίος μετά αφού είχε δηλώσει ότι όλο αυτό είναι θεϊκή τιμωρία για την νομοφιλοφιλία πήγαινε στη συναγωγή, πήγαινε σε διάφορες ε, συγκεντρώσεις εκεί με άλλους ανθρώπους ε, συγχροτιζόταν με κόσμο και βγήκε η είδηση ότι είναι θετικός και αυτός και έχουν μείνει όλα αυτά εκρεμή αυτά τα οποία είπε, αυτά που λέει εδώ δικό μα, οι θρησκολυψίες που λέμε, η βλακία που υπάρχει μέσα στο μυαλό πάρα, πάρα πολλών ανθρώπων. Τι κάνει ο Κυριάκος είναι το ερώτημα, αφού τον είχε εικόνα και τώρα πια δεν τον έχει ως εικόνα ο κύριος, φαντάζομαι έχει πετάξει την εικόνα. Ο Κυριάκος ως ον, κανονικό, πολιτικό ον, ε, επισκέφθηκε χθες στο νοσοκομείο Σωτηρία, αυτές οι επικοινωνιακές βόλτες που γίνονται. Εκεί λοιπόν μίλησε και τι είπε ο δικό μα ο Κυριάκος, ότι ο χειρώνι τα νοσοκομεία, όπως θα ακούσετε τώρα, όχι για αυτή την πανδημία, αυτή την ξεπεράσαμε, για την επόμενη. Και βέβαια να σας πω ότι δεν θα αφήσουμε, αφήσουμε αυτήν την κρίση να πάει εντός έργων Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας μέσω μακροπρόθεσμα, να ετοιμαστούμε για την επόμενη, επόμενη πανδημία όποτε αυτή έρθει. <Τι> Μπορείτε μου πείτε αν του κόψουμε και τι χρώσει πώ θα ζήσουν οι τράπεζε! Πώ θα ζήσουν οι τράπεζε! Για την επόμενη όποτε αυτή Οχυρωνόμαστε...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 Είναι πρωτοφανέ. Όλα τα άλλα προγράμματα είναι κατώτερα. Yeah. Ακούστε με, μη με διακόψτε yeah. Ακούστε με, μη με διακόψτε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 Ο Σάκης Παπαδόπουλος ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, στο τηλέφωνο έλεγε η δικά τη, δεν ήθελε καθόλου από πάνω να μιλάει κανείς και ε, μας είπε αυτό, μας πληροφόρησε, μας ενημέρωσε γιατί κάνει διεθνές ρεπορτάζ, όπως έλεγε προχτές, ότι το πακέτο που έχει δοθεί όλα αυτά που ζούμε είναι το καλύτερο στον κόσμο.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 Ότι δεν πάει στο κομμωτήριο ή δεν έρχεται ο κομμωτής ή η κομμώτρια η η σπιτι του, που τι θα συνέβαιναν, συνέβαινε ή το ένα ή το άλλο, έτσι και αλλιώς ψιλολειτουργούν όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Αλλά ήθελε να δείξει ότι μένουμε σπίτι, ήθελε να δώσει το παράδειγμα, γιατί θεωρεί ο ίδιος ότι είναι influencer, επηρεάζει δηλαδή ανθρώπους, αυτή είναι η καλύτερη παγίδα όλων αυτών των επωνύμων διασύμων πολιτικών, καλλιτεχνών και... Τη βιβλιοπερσόνων, νομίζουν ότι ό,τι κάνουν αυτοί θα το ακολουθήσουν χιλιάδε, εκατομμύρια από κάτω. Έτσι λοιπόν και ο κύριο Πέτσα ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Μέχρι εκεί γελίο το πράγμα. Νομίζαμε ότι θα σταματούσε. Αλλά έρχεται ο Ευαγγελάτου χθε στην εκπομπή του το απόγευμα στο Μέγκα και βάζει τη φωτογραφία πριν και μετά το κούρεμα και κάνει σύγκριση. Πώ ήταν πριν ο Πέτσα και πώ είναι μετά το κούρεμα ο Πέτσα. Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία. Όπω στην ανάρτηση την έκανε ο ίδιο ο κύριο Πέτσα. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριο Πέτσα τη προηγούμενη εβδομάδα. Γεγες! Δεν θέλουμε να γίνει γεγες! Εδώ λοιπόν είναι ο κύριο Πέτσα τη προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θέλουμε να γίνει γεγες! Δεν γίνει το, το κούρεμα. Και εδώ είναι ο κύριο Πέτσα κουρεμένος από τη σύζυγό του. Πολύ ωραίος. Τι είναι. Πετρέως! Δύο χάρε, όχι μία. Μπράβο πραγματικά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι που δεν ξαναχρειάζεται κούριο. <Τι> νάτε στις σατυρικές εκπομπές, νάτε στις σατυρικές εκπομπές. Βάζει τον Μπέτσα γεγέ γε, και βάζει τον Μπέτσα κουρεμένο. Και κάνει τη σύγκριση, Δημοσιογράφο. έτσι έπρεμ, είναι και αυτό στοιχείο ενημέρωση. Μη γελάτε, είναι στοιχείο ενημέρωση. όλοι θέλουμε να δούμε τον Μπέτσα Ακούρευτο να πέφτουν τα μαλλιά μπροστά στα μάτια να μην βλέπει που είναι το μικρόφωνο να εκπροσωπήσει ορθά την κυβέρνηση. Είναι και άριστο, να μην το ξεχνάμε. Και αμέσω μετά, αφού τον έχει κουρέψει η γυναίκα του, πώ είναι με το μαλάκι καρφί πάνω. Όπω είναι συνήθω ο κύριο Πέτσα. Όλο αυτό ήταν στοιχείο ενημέρωση, ανάλυση και γνώμη μέσα. Δεν είναι μόνο πάρτε την είδηση, ξέρα. Έχει και γνώμη ότι είναι έγινε πολύ ωραίο. Μπράβο στη σύζυγο. Είναι και καλή σύζυγο. Που το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι Είναι και καλή σύζυγο. Είναι και καλή κομμότρια. Όλα μαζί λοιπόν τα μάθαμε χθες Θέλω να πω η κλεισούρα έχει και τα καλά της Ότι μαθαίνει πράγματα που δεν περίμενας ποτέ Ότι θα σου συμβούνε Ότι θα τα μάθεις Και και μια περιέργεια τι ακριβώς κάνει ο Πέτσας Όταν είναι σπίτι του Η αντιπολίτευση υπάρχει Ο ΣΥΡΙΖΑ χθε ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων Απείρων εκατομμυρίων Φαντάζομαι ε, όπως τη Θεσσαλονίκης Έτσι κι αυτό Όταν έρθει η ώρα θα το εφαρμόσει. Ε, κανένα κανάλι δεν το πρόβαλε όπως θα έπρεπε. Μπαρούφες λέει η Σιριζέη όπως πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης γιατί είναι ένα κόμμα που στις εκλογέ πήρε 30 τόσο της εκατό. Αφιερώνεις λίγο χρόνο, κάνεις και κανένα live. Κάνεις και κανένα live. Έχουν παρελάσει όλοι για τρία καθηγητές από όλα τα νοσοκομεία του κόσμου. Χρήσιμη δεν λέω. Αλλά έχει μια αξία να ακούσουμε τι λέει και αυτό το κόμμα που ξαφνικά. Και το λέμε εμεί εδώ, που χαρακτηρίζουμε όλα αυτά που λέει αυτό το κόμμα τι περισσότερε φορέ μπαρούφε, ανεδαφικά, δισεκατομμύρια στη σειρά, για να εντυπωσιάσουν χωρί κάποια ουσία και όλα τα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά, έχει λόγο, είναι αντιπολίτευση. Που όμω, όπω λέει η συντρόφισσα Σοφία Βούλτεψη, δεν είναι ωραία αυτά που λέει η αντιπολίτευση και πρέπει η αντιπολίτευση να λέει άλλα πράγματα και φαντάζομαι θα εννοεί αυτά που η ίδια λέει ω κανονικά. Κυρία Βούλτευση, ελάτε πρόγραμμα... κύριε Παπαδόλου, μία φράση 30 δευτερόλεπτο για... κλείσαμε. Γι' αυτό ανακοινώσαμε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό πρόγραμμα. ώστε να ανταποκρίνουμε. Αυτό γίνεται σημανά... κύριε Παπαδόπουλο, δεν περιμένουμε και... και... τώρα και... το πλανήτικό και... σα και... πρόγραμμα. Ένα και μιλάει και για την πολίτηση, κυρία Βούλτευση. Η αντιπολίτευση είναι εδώ, έχει ψηφιστεί από το λαό. Ε, εντάξει, εντάξει, Πρέπει να μιλάει και αυτή. Δεν να τη Ναι, αλλά έχει να πει άλλα πράγματα. και να πει άλλα όλοι, πράγματα. Ο... Δεν τη άρεσουν τις βουλτεψίες αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Θέλει να πει άλλα πράγματα. Είναι ωραίο η αντιπολίτευση να λέει άλλα πράγματα. Κυρίως αυτά τα πράγματα που λέει είναι συμπολίτευση. Δεν γίνεται τώρα να λέει άλλα. Δεν είναι σωστό. Βγει από τα ρούχα της κοινή. Είναι... Λογικό με το Χαρδαλιά περνάμε πάρα πολύ καλά για τους γνωστούς λόγους που έχουμε αναλύσει και χτες και που αναλύονται στα social media κυρίως και στα υπόλοιπα media ο οποίος Χαρδαλιάς ε, ήτανε δήμαρχος παλιά, νομίζω είχε ανακατευτεί και με την περιφέρεια τώρα είναι υπουργός πολιτικής προστασίας, στην πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής προστασίας νομίζω το βρίσκει και ο ίδιος στο δρόμο, χτίζει δηλαδή προσωπικότητα, χτίζει στυλ Φτιάχνει μέσα του δομή, ένα χαρακτήρα και πως γίνονται όλα αυτά παίρνοντας δανειζόμενος από τους μεγάλους, από τους μεγάλους ηγέτε, από τους μεγάλους του πνεύματος παίρνεις τσιτάτα, παίρνεις σκέψεις, όλα αυτά τα συνδυάζεις με κάτι δικό σου και έτσι φτιάχνεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Από ποιον μεγάλο δανείζεται ο ε, πράγματα. Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά για μία ακόμη φορά ότι ο Απρίλης θα είναι ο πιο δύσκολο, αλλά και ο πιο κρίσιμος μήνας. Ο Απρίλιος θα είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Γι' αυτό όπω είπε ο Πρωθυπουργό. <συκλή> αν χαλαρώσουμε, δυστυχώ θα το πληρώσουμε. <συκλή> αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Όπως είπε ο Πρωθυπουργό, <συκλή> είμαστε μια δημοκρατία της πιθούς. Είμαστε μια δημοκρατία της <συκλή> Νιώθω την ανάγκη να κλείσουμε μια φράση του Πρωθυπουργού. <συκλή> Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους. είμαστε στο τέλο τη αρχή. Έτσι λοιπόν, μελετά Κυριάκο Μητσοτάκι ο, ο Νίκο Χαρδαλιά και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έχει κάνει μεγάλη βελτίωση, μεγάλη πρόοδο. Μέχρι στιγμή ε, τρει ε, αναμεταδόσει έκανε του ε, ρητών, τσιτάτων του Κυριάκου, ούτε του Κυριάκου ήταν. Έπαιρνε και ο Κυριάκο από αλλού, από τον Τζόρτσιλ ή από οτιδήποτε άλλο. παρόλα αυτά, επειδή μελετάει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκι ο Χαρδαλιά και καλά κάνει, και σωστό είναι αυτό. Ποιον να μελετήσει, βγάζει αυτά τα πάρα πολύ ωραία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 Πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. ήταν και η του έτσι κι αλλιώ, Πέρυσι τον βλέπαμε από μια διαφήμιση του Τζάμπο, φέτος δεν τον βλέπουμε ούτε από αυτή τη διαφήμιση. Ο Πέτρος λοιπόν Γαϊτάνος διηγήθηκε μια ιστορία που του συνέβη πρόσφατα. Πριν από λίγες μέρες με κάλεσε ένας φίλος μου γιατρός καρδιολόγος από το βασιλικό νοσοκομείο του Λονδίνου, ο οποίος με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησε την εμπειρία.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 Προσπερνάμε το γεγονός ότι γιατρός, επιστήμονας και μάλιστα στο Λονδίνο να βλέπει τον Γαϊτάνο σε παλιότερες ε, ψαλμοδίες και αυτό του δίνει δύναμη για να μπει να κάνει την, το να επιτελέσει το λειτουργήμά του την εγχείρηση, να σώσει ανθρώπινη ζωή και έχει δει πριν Γαϊτάνο το, το περνάμε όλο αυτό, είναι απολύτως λογικό εμείς θα, θα το πάμε παραπέρα όπως κάνουμε συνήθως θα αποκαλύψουμε εδώ την τηλεφωνική συμμενομιλία του Στέφανου καρδιολόγου από το Λονδίνο έχουμε τους κοριούς μας κι εμεί, μαζί με τον Πέτρο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 Κάπω έτσι έγινε, Όχι, κάπω έτσι. Έτσι ακριβώ έγινε η συνομιλία του Πέτρου με τον Στέφανο. Ποιο Στέφανο μετά μόλι άκουσε, δεν ήθελε να ακούσει ένα αντίστοιχο στιανικό, Το Παναγία μου ένα παιδί, είναι από την Ζωζό Σαπουτζάκη, ύμνο, ύμνο κανονικό. Οπότε μετά με τον υπερμάχο πήγε και έκανε την εγχείρηση. Δεν ξέρουμε πώ πήγαν τα πράγματα.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 τη υπεύθυνης τάσης μας. Όπως θα έλεγε ο λεων Αρτ-Κοέν, ας σου βλήσουμε το κορονοϊό. Όπως θα έλεγε ο λεων Αρτ-Κοέν, ας σου βλήσουμε... Συγγνώμη θα το πω, στο διαδίκτυο είδα, μια σερβιέτα. Ας σου βλήσουμε... Μια σερβιέτα. Εδώ ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα, 2, 11 10, 80, 8, 80 και ο Άδωνης πετιέται στα ενδιάμεσα και δίνει προτάσεις, επειδή με το αρνί δεν θα γίνει η δουλειά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δίνει προτάσεις ε, για να κάνετε το, να τηρήσετε το, ένθι, το έθιμο. Δεν χρειάζεται να αναρνεί. Εδώ ακούσαμε τον Άδωνη να λέει μια άλλη ενδιαφέρουσα μάλλον, πρόταση. 2 το πρόταση. 80, 80 το τηλεφωνο σα, Δημήτρη Κύρκο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 κλέω την ώρα του γυρισμού, κλέω την ώρα του σπαραγμού κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.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 Κούλη, τρέμε. Έρχεται το καινούριο σεξ σύμβολ. Ποιο είναι? Ε, τώρα δεν το ξέρει. Αφού βρίσκεται κάθε μέρα στι οθόνε μα, κάθε μέρα εκεί, τον βλέπουμε. Το χαρταλιά. Ά, το χαρταλιά. Νόμιζα τον τσιόδρα, λε και ταράκτηκα. Ε, όχι, παιδί μου, όχι, όχι, αφού ο Νίκ είναι πολύ χαρντ. Είναι πολύ τρελό αγόρι, δεν το βλέπει. Αν το βλέπω, ξερογλυφόμαστε όλοι κάθε απόγευμα. Περιμένουμε πώ και πώ. Παλιά <Καλιά> είχαμε <Καλιά> τον Τζότζογλου, μετά τον Γκλέτσο, τώρα το χαρταλιά. Λέμε, αρέ, πει μανάρι, είναι αυτό να πούμε. Κουκλάρα, κουκλάρα. Ένα, ένα μήνυμα θέλω να στείλω στον Εχετούλη, λίγο όμω. Ποιο από όλου. Στον Εχετούλη, ένα είναι οχετός, ο Εχετό, mm. ο ρατσιστικό. Λοιπόν, Κετούλη, όταν η κουμπή σου τελειώνει μία η ώρα, μία μία παρά μία να την έχει κλείσει, βλακακό. Όχι να κάτσε με τι τρει και τέσσερι να κλέβει ώρες από του άλλου, βλακακό. Σε παρακαλώ, Έτσι. είμαστε Ελληνόπουλα. Ναι, όχι, αυτό ναι, αυτός είναι ο όμως όμω. Και εμεί όμω έχουμε ένα επίπεδο, σε παρακαλώ. Έλα, για. γεια. Σας. Γεια σα, ακροσπολίτε. Ναι, ναι. Φώναξε μου λίγο τον παλαιόρσο με παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι παλούρδε. Να σου πω, θα μα μπείτε και μέσα στο σπίτι. Θα μπούμε και με στο βρακίσα, τι δεν καταλαβαίνετε. Να ή να μην ξυριθούμε. Όχι αξίριστη, Όπω έχουμε μάθει μίσμαστε με τα Μα αρέσει πια. Άμα θέλαμε αμούστακο και άτριχο θα γινόμασταν παπάδε. Ε, Μπάτει είμαστε. Μετάράζει. Ταράκτε. Ταράκυτα. Ωραία, μπαίνω. Μπε. Να σου πω πότε θα βγούμε από την καρατίνα, μια αυξήσαμε μέσα μέσα. Όταν βγουν τα από τα ξύλα. Όταν πέσουν τα πρώτα δακριβόν, θα καταλάβετε, είναι το σενιάλο. <laughs> δηλαδή τώρα που έπεσε τον δακώνω, πέστε Okay. Εκεί θα εκτιμήσει το μέσα. Κατάλαβες. Μέχρι πού θα να φτάσω. Ένα-δυο μέτρα και μετά πάλι πίσω. Είδηση. Είδα προχθέ τον Τζίμερο στην Κρήτη. Απαπά, ξερνάω ήδη. Για πε. Μα χαίρονε, αφρικανική σκόνη, φίλε. Α, την έπιασε? Α, πάλι καλά. Επιτελεί έργο ο άνθρωπο. Επιτελεί έργο. Πώ δεν έφαγε καμία καρπαζιά από την αφρικανική τη σκόνη, φοβάμαι. Ε, σου λέω ε. χαίρονε. Δια, σκεφτείτε, τα σκεφτεί όλα, δηλαδή και αυτό. Ήκανα καφέ στη μούρη, να του ρίξει αφρικανική σκόνη, κάνα καφέ. Πώ την κλείτωσε? Ωραία, φίλε, αυτό θα ήταν καλό, ναι. Να του ρίξει καφέ η αφρικανική σκόνη. Άγιοι. Άγιο. Πότε θα κάνει κα να σε δούμε για εσύ να που είσαι celebrity που είσαι στη show Biz! Αγώ δεν κάνω τέτοια, εγώ είμαι τελευταία. Μα δεν μου λες δεσί, αυτό το Biz! Έτσι δεν το έλεγε σαν να έχουνε Biz! Αυτό που παίζαμε μικρή στο σχολείο. Ποιο το απέτσι. Εσύ το έλεγε έτσι. Εγώ so ο Μπαλούρδο εννοεί. Ε, ναι, ο Μπαλούρδο. Ε, δεν είναι το ίδιο, σου παρακαλώ πολύ. Εντάξει, σωστά, ναι. Έλαγε. Αλλό, τεκνό. Αλλό, μανάρη. Και τι κάμουν που έραιγε πριν ο Θήμιος. Ετι τι, άσχετα σχετικά θέλω. Τα άκουσα όλα. Τα άκουσα όλα, μάλλα μας. Φίλαμε τώρα. Αυτό δεν είναι. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσεις. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσεις. Δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα. Φίλαμε τώρα.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 Είς, τώρα δω τι είναι Νίκος Χάρτ και αυτά τα βλακίες. Άσε που αυτός που είναι Χάρτ δεν έχει ανάγκη να το δηλώνει. Είναι. Δεν το έχουμε δει. Είναι κάτω από τη φουστανέλα σου. Σιγά μην το δείξω σε εσένα. Τι είμαι. Ε, Ούτε δημιουσία. να μου το δεις. Λοιπόν, για τώρα. Ε, η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Μπράβο. Ε,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 Αναστάτωση χθες το βράδυ στη γειτονιά του Πρωθυπουργού και σωτήρα ημών Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω μιας παρεξήγησης. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, βλέποντας τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα να χειροκροτά στη βεράτα της, νόμιζαν ότι πρόκειται για άλλη μια πρωτοβουλία από τις γνωστές που παίρνει η κυρία Μαρέβα και άρχισαν να χειροκροτούν και αυτή η Το παρατεταμένο χειροκρότημα αποκαλύφθηκε. Βλέπετε ότι η κυρία Μαρέβα δεν χειροκροτούσε, αλλά προσπαθούσε να σκοτώσει μία μίγα που της είχε σπάσει για μισή ώρα τα νεύρα. Όγλική μου κορονοέαρ!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 Και κάνει ένα tweet ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος ασχολείται πολύ τώρα τελευταία με τους κομμουνιστές για όσα έγιναν σήμερα το πρωί. Παγκόσμια μέρα υγεία, σε όλα τα νοσοκομεία υπήρχαν κινητοποίησεις, οι γιατροί, οι ήρωες, οι νοσηλευτές, αυτούς που τους ανακαλύψαμε τώρα και τους βλέπουμε μόνο με μάσκες χωρί να ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Ε, λοιπόν, διαμαρτυρήθηκαν και καλά έκαναν και μπράβο, γιατί αυτοί ξέρουν και σώζουν ζωές και μπορούν να διαμαρτύρονται. Και σώζουν και την αξιοπρέπεια ενός κράτους μπάχαλου με εκπροσώπους όλους αυτούς που ακούμε κάθε μέρα εδώ. Γράφει, λοιπόν, ο Τσιάρτας. Αυτούς τους ανεκδίκητους του πάμε γιατί δεν τους μαζεύει βεστινομία, με τι δικαιολογία βρίσκονται στον Ευαγγελισμό,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 Διατράνωσαν τα αιτήματά του, τα θέματα του που μα αφορούν όλου. Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικά στενά, ήταν μέτρα προστασία για του ίδιου και μέτρα προστασία του κοινού, του λαού, όλων αυτών που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Ε, πήγε και η αστυνομία όμω, ειδικά στον Ευαγγελισμό. Πήγανε 15-20 τη Δίας να διαλύσουν τη συγκέντρωση των 15-20, γιατί πόσοι να είναι πια και είχαν τη και τα μέτρα ασφαλεία. Θα ακούσουμε πώ το αντιλήφθηκε όλο αυτό η τηλεόραση του Σκάιου, ο Δημήτρη Κονόμου, σήμερα το πρωί. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη. Να σου πω ότι εδώ κάνανε συγκέντρωση ε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Ο Ευαγγελισμό ε, για το υγειονομικό, για προσλήψει κτλ. Ε, και ε, και ήταν άμεση η παρέμβαση τη αστυνομία γιατί ήταν συνάθρηση άνω των 10 τόμων. Η αστυνομία μπήκε στον προάπειρο χώρο σε και εκεί. του ζήτησε. Ακριβώ, του ζήτησε να διακόψουν τη συγκέντρωση γιατί αυτό δεν. Μα δεν, δεν το ξέρουν για γιατροί τώρα, για τρία άνθρωποι αυτό το πράγμα. Άνω, άνω η αστυνομία η αστυνομία έφυγε προ, προ λίγο. Όπω μπορεί να δεις και εσύ, την εικόνα που σου δίνει ο Γιάννη Σοκούβαρη ήταν Λεβαίως. μαζεμένη εδώ. Αλλά αυτή τη στιγμή μόλι ε, αποχώρησαν. Mm -hmm. ε, και, βλέπουμε, γιατί ναι, ναι. χειροκρότησαν και αυτή την, αυτή την κίνηση τη αστυνομία. Ότι αποχώρησε ε, μετά που του το ζήτησαν ε, οι γιατροί. Βλέπει εκεί και βουλευτέ του ΚΚΕ. Γιατί κατάλαβα ότι είναι το πάμε, μάλλον αυτό. Ε, είδαμε ε, πριν αλλά... λίγο, Δημήτρη, ναι. Mm -hmm. είδαμε. Α, είναι ο κύριο Καραθανασόπουλο. Είναι εκεί, το βλέπουμε αριστερά. Εκεί ναι, αριστερά ναι, ναι, στο ναι, ναι, πλάνο ναι, είναι ναι. εκεί. Το, από ό,τι κατάλαβα και από τα πανό που είδα είναι το ΠΑΜΕ. Δεν έχει σημασία βέβαια, δεν το λέω για αυτό το λόγο για να για μομφή στο ΠΑΜΕ ή κάθε άλλο δικαιωμάτους. Αλλά θέλει μια προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο έναν συχή. Οποιοςδήποτε, εγώ, οποιοςδήποτε δημοσιογράφος που κάθεται στην ασφάλεια της Πολυθρόνας, της Καρέγκλας από το στούντιο, να λέει γιατί μαζεύτηκαν εκεί οι γιατροί, δεν θα έπρεπε να προσέχανε.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 και του σπιτιού ή του πληκτρολογίου γιατί βλέπω και τα μηνύματα να λένε μα τι έκαναν οι γιατροί και πήγανε 20 άτομα ανά δύο μέτρα ο καθένας να διαδηλώσουν και να κάνουν έτσι γνωστά βασικά αιτήματα για όλους μας, για όλους μας. άλλωστε οι ήρωες τους ανεβάζουν, οι ήρωες τους κατεβάζουν και επειδή έκανε αυτή την επισήμανση ο συνάδελφος της Μητής Οικονόμου μετά έκανε και την πρόταση Μπορεί να βγουν οι συνδικαλιστές να τους φιλοξενήσουμε μας. και εμείς με χαρά και να πούν τις απόψεις τους. Δεν είμαστε όλοι σε ευθεία γραμμή. Ελευθερία λόγου δόξα του Θεού υπάρχει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Επομένως θα μπορούσαν να το πούν και στη τηλεοράση και παντού. Και γιατί δεν τον κάλεσε. Και γιατί δεν τον κάλεσε. Γιατί και σήμερα το πρωί, όπως και κάθε πρωί, ειδικά η συγκεκριμένη εκπομπή, έχει στασίδει ένας και καλά, όταν είχαμε τι καταλήψει, την εκένωση των εξαρχείων, επιτυχίε αυτή τη κυβέρνηση. Τώρα που δεν υπάρχει λόγο, γιατί κάθε πρωί βγαίνει συνδικαλιστή αστυνομικό και δεν βγαίνει συνδικαλιστή ήρωα, γιατρό, νοσηλευτή, από το ΕΚΑΒ, από τα κέντρα υγεία, διορισμένοι, αδιόριστοι, φοιτητέ, υπάρχουν άπειρε κατηγορίε γιατρών. Γιατί να ακούμε το συνδικαλιστή να λέει πρέπει να μείνουμε σπίτι, γιατί δεν έχει να πει τίποτα άλλο σε όλο αυτό που γίνεται, και δεν ακούμε το γιατρό να λέει ότι δεν έχει μάσκε ή του στείλανε λάθο μάσκε. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και γιατί να δοθεί εκ των υστέρων βήμα στου γιατρού και δεν το δίνανε εκείνη τη στιγμή. Να πάνε εκείνη τη στιγμή που ήταν η συγκέντρωση, που ήταν η συνάδελφο ρεπόρτερ, που ήταν η κάμερα και το link και να φωνάξει τον Ηλία Τωσιώρα, που είναι ο πρόεδρο των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και να πει τα θέματα του, τι ακριβώ γίνεται, να καταγγείλει και την αστυνομοκρατία ότι πήγανε ή τη Δία να διαλύσουν τι μέσα στο προάβλη του Ευαγγελισμού. Δεν ξέραν οι άνθρωποι εκεί να προστατευτούν και πήγαν οι αστυνόμοι να διώξουν για την υγεία των γιατρών που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, ξαναλέω, το θάνατο και το δικό τους. Ο Ηλίας Σοσιόρας βγήκε στο άλλο κανάλι εκείνη την ώρα και περιέγραψε, πρόεδρος του εργαζομένου στον Ευαγγελισμό, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη και όλο τον παραλογισμό με τους αστυνομικούς. Ήτανε μία ήσυχη ήρεμη συγκέντρωση, όπου την ώρα που ο, ο Μιλών ήμουνα εγώ, ε, ξαφνικά κάπου 15-20, δεν, δεν μπορώ να προσδιορίσω άνδρες της Δίας, μπαίνουν στον χώρο του νοσοκομείου, προσπάθησαν να μπουν, ε, δεν κατάλαβαν με δύο πρόσχημα. Μήπω θεώρησαν, πήραν εντολή να μα διαλύσουν, ότι ήμασταν πολλοί, ότι δεν τηρούσαμε τι αποστάσει. Αυτό που ήταν σήμερα, αυτό συνέβη και κάθε Γενική Εφημερία. Δηλαδή, αν έρθετε σήμερα το απόγευμα στη Γενική Εφημερία, μπορεί να βρείτε ακόμα μεγαλύτερο συνωστισμό μέσα στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, εμεί τηρούσαμε του όρου. Η τη στιγμή τη, όταν μπαίνει η αστυνομία στο νοσοκομείο, που έχει ξαναγίνει και παλιότερα. Υπήρχε μια άμεση αντίδραση και εκεί για λίγα λεπτά δημιουργήθηκαν συνθήκε συνοστισμού γιατί απρόκλητα η αστυνομία μπήκε μέσα να διαλύσει μια συγκέντρωση η οποία ήταν για το καλό του κόσμου. Όταν βλέπει αστυνομία να μπαίνει σε νοσοκομείο, και ε, καλά τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια θα μπορούσε είμαστε, να πει κάποιο να κάνει. Δεν μπορεί εμεί οι χαζοί να μην τηρούμε τα μέτρα ασφαλεία και εξάλλου για τα ίδια μέτρα ασφαλεία έχουμε επισημάνει στι διοικήσει, στο Υπουργείο ότι στη Γενική Εφημερία είναι Πολλοί κακές οι συνθήκες περιστατικών που είναι ύποπτοι ή θετικοί για κορονοϊό με άλλους που έρχονται για άλλα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία αφού η αστυνομία δεν θέλει το συγχροτισμό ή δεν πάει στην εφημερία του Ευαγγελισμού. Φαντάζομαι και των άλλων νοσοκομείων. Στο διάδρομο εκεί κάτω στο Ισόγειο που γίνεται ο χαμό. Όταν έχει εφημερία ακόμη και τώρα και σε άλλα νοσοκομεία που υπάρχει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 που θέλει όλα να συμβαίνουν όπως ακριβώς θέλει ο ίδιος και αντιλαμβάνεται το ίδιο τα πράγματα, βολεμένος πάντα σε κάποια πάρα πολύ ζεστή και ασφαλή πολυθρόνα. Διαφημίσεις έχουμε τώρα, σε λίγο είμαστε εδώ. Εδώ Ελληνοφρένια, το επίσημο site είναι www.ellinofrenian.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά έχουμε και το YouTube, το official, από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή, και έναν διάλογο όπως ακριβώς τον αντιλαμβάνεστε. Σαν σήμερα επίσης δεν έφυγε μόνο ο πάνω, το 2000. Το 2005, 7 Απριλίου του 2005, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αυτή η τεράστια φωνή, δωρική φωνή, από τις πιο δωρικές αντρικές φωνές. Χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς ε, στολίδια, τίποτα απολύτω. Ακριβώς στε κάτι ωραία φωνή. Θα παρακολουθήσουμε μια, θα ακούσουμε μια ιδιαίτερη στιγμή από αυτόν τον γίγαντα, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το 1961, συναυλία στο κεντρικό, θέατρο κεντρικό, δεν υπάρχει πια, Μίκη Στοδωράκη και Μάνο Κατζηδάκη πάνω στην σκηνή, και Μεριλίντα και στο Μπουζούκι ο Μανώλη Χιώτης. Ανεβαίνει λοιπόν ο Γρηγόρη Μπιθικότσι να πει ένα τραγούδι, θα ακούσετε πιο, παρουσιάστρια τότε σε αυτή την εκδήλωση η Μάρο Κοντού, Αλλά όμω δεν τα κατάφερε ο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ε, έκανε delete. Κάτι συνέβη, θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίχη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, το ακούτε αμέσως από τον Γρηγόρη Μπυθικός. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη σύννεφο <Κοί> κοίτα μη γίνει σύννεφο <Κοί> κι άστρο πικρό <Κοί> και σε γνωρίσει η μάνα σου, που καρτερίζει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 Πριν ένα μήνα έδωσα μια μάχη. Τι μάτι. Και μάχη. Μου πήρα τι πινακίδες και το δίπλωμα μέσω του καναλιού σου, του φωνή σου. Τα... Ο πολιτισμένο γύφτο είσαι Ακριβώς. Καλά είσαι σε κατάλαβα. Μάχης. Βρε γύφτο. Δεν είναι με βίνητο. Σου πήραν την πινακίδα από τον τάτσου. Τα πήραμε πίσω αυτά, μέσω από τη φωνή σου. Και δεν είχε λοιπόν. να πουλήσει ε, πατάτε μετά. Θα δώσουμε μια άλλη μάχη τώρα. Θα μα ακούσει λίγο. Τη μάχη τη καρέκλα πλαστική, ακόμα. Λίγο. Τι λίγο. έχει γίνει Ούτε. με αυτή τη βιομηχανία πλαστική. Καρέκλας. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Δίνουν έξτρα επιδόματα στου ιατρού, στου νοσοκόμου, στα σούπερ Και στο γύφτο τίποτα. Και στου κούριερ τίποτα. Εσύ, Εσύ έγινε κούριερ τώρα. Παίρνει τα σίδερα yeah. να τα λιώσει και έγινε κούριε Είμαι, είμαι, είμαι, είμαι yeah. κούριερ. Είμαι, είμαι, Δίνουμε μάχη στου δρόμου. Πε Τι μάχη στου δρόμου, παιδί, παιδί μου, έχετε κλέψει όλα τα, όλα τα καρότσια του Κλαβενίτη. Τα πάτε και τα λιώνετε όλα. Θα αγοράζουμε κανακολιέ σε καμιανγκόμενα και θα έχει το σηματάκι του Κλαβενίτη πάνω από ένα καρότσι που έλει Πάσε μα αγαπούμε. Ο γιος σου απολύθει από λύθια, φαντάρος. Φιλιάσα, ιστομέριά σου. Για χαρά. δεν κάνεις διάλογο. <ναλύει> τέτοιος γύφτος είσαι. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου, σαν καλός Έλληνας δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου, αν με έξω, τότε θα με ανοδάπω. Παμ, παμ. Ή yeah, πάει και άστεγος. Γεια σου Αποστολάκη. Έλα, Είστε καταπληκτικοί, αγόρια το μου. Ξέρω και λίγα λέτε. Είσαστε υπέροχοι. Λοιπόν, να σου πείτε. Είμαστε πω... γαμτοί. Και βάλε, και βάλε. Τι άλλο να βάλω. Τα άκουσα, λέω, ο, ο πλήρχο του αεροπενόφόρου Ρούσβετ βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Θα oh. αποδεκατιστεί τον Άτο. Ελπίζουμε. Mm. Θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Σήμερα άκουσα ότι τελικά ε, το φάρμακο του έμπολα θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Αυτό ξέρει. Ποιο το είχε από την αρχή. Ο Βελόπουλο. <σφέλεσαι> όχι. Κούβα, κούβα. Κούβα. Ρεζιστέζιστέζ, κούβα. Γεια σας παιδιά μου, γεια να σου πω για το μαλάνο το μπουμπουκο πέρω τηλέφωνο. Μί μίλε μαλάκα, μήνε. Λε... Είναι διάφοροι μαλάβε που φίγονται. Σου λέει μα θύει μαλάκε και είμαι μαλάτε σαν κι κι εγώ. Για το μπάζο το μπουμού παίρνω τηλέφωνο, τον μπάζο το γλυp. Ωραία. Που μιλάει για τα αντιγερμανικά αισθήματα κλτ. Για άλλο θα τον, τον ηλικεί πόσο έχει ένα έμβασμα στη Γερμανία, ω πω εγώ. Μηδό, πόσο, Ά, πόσο α, έχει μια κατάθεση στη Γερμανία, από το Gisέ ή από ηλεκτρονικά, μην 9 ευρώ. Πέστε λοιπόν να πάει στο διάλο και οι τράπεζε του μαζί. Mm. Αυτά ήθελα να πω.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 Φοβερό! Φοβερό! Τρομερό! Πάρα μπολιαρεό! Φοβερό! Όλοι μαζί είμαστε 60% Το Σεπτέμβριο πάει σε εκλογέ ο Μητσοτάκη. Κατάλαβε, ο καθένα σα αναλάβει τι ευθύνε του. Ε, με ένα μαλακά που μπλέξαμε κάθε <laughs> τρει και λίγο. Μην κάνουμε ένα καλοκαίρι τη προκοπή. Καλά κάνει ο Μητσοτάκη και καλά εξηγείται. Εμεί που είμαστε 60% τι κάνουμε. Για α... πες μου την απάντηση, τι κάνουμε. Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όρσε μαλακά και εγώ, εγώ, κοίταξε να δει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω γιατί έχουμε το 32%. Τι να ψηφίσω, το 5,3% Είναι ο Κάβουρα του αγόρι μου, αλλά όλοι μαζί είμαστε 60%. Όλοι να, μαζί που είμαστε 60% γιατί αυτό το 32 που λέ είναι όμοιο με το μισοτάκι την πολιτική. Για πες ακριβώς που είμαστε 60%. Προφανώς Όχι δεν ουλίπα. θέλω να σε ταράξω. Απλά έτσι λέω κατηρητορικά που και που. Με έχει χτυπήσει πίσω. και εμένα η απομόνωση και η κλεισούρα. Άι στο διάλο.